Καλησπέρα εδώ είμαστε και σήμερα Σαββάτο βραδύ 9 η ώρα Και όπως πάντα 9 η ώρα το Σάββατο Έχουμε εδώ τον μέγιστο αστρολόγο Τον κύριο Καλ Χάινς Ότιγκερ Και την εκπομπή του Το φουλ του άστρου Σε κάπου αλλού στον αλυβέδωγα Βέβαια, επειδή όλα είναι συγκινητικά μέσα από το διαδικτυακό αυτό σταθμό. Στέλνουμε την καλησπέρα μας από την Αυστραλία μέχρι τη Βραζιλία και από την Ολλανδία μέχρι σε όλο τα σημεία της Ελλάδος. <σμιλίδιοι> Όλη η κύτρική Ευρώπη είναι μέσα. Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία, Γαλλία... Λουξεμβούργο η φίλη μου. Βοστόνη Νέα Υόρκη Νέα Ζηλανδία Σίδνεϊ Αδελαή. Και σήμερα θα πάμε δυνατά Διότι ο Κάρτονίδα τον είδα, εγώ, είναι πολύ ευδιάθετος σήμερα Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν λίγο κουρασμένος Εντάξει κύριε Ευστάθη, το πήρα το μήνυμα Καλησπέρα στο Βόλο, στην Κρήτη, στην Κερκυρά Θεσσαλονίκη, Χαλκιδίκη, Λαγκαδά Εδώ είμαστε. Αγαπητέ Καρλ, καλησπέρα σα. Καλησπέρα για μένα. Όπω είδε στο ταμπλό, έχουμε πάρα πολύ κόσμο μέσα. Οπότε σήμερα πρέπει να βάλει τα δυνατά σου. Είναι και ωραία η μέρα, βροχερή. Μου λένε να μην βάλω ροκέ, να βάλω έτσι slow smoothie κομμάτια να τη βρούνε. Οπότε να είσαι σε, σε παρακαλώ ήρεμο και συγκεκριμένο. Και συγκεκριμένο και συγκεντρωμένο, και είμαστε εδώ να κρατήσουμε ραδιοφωνική συντροφιά για ακόμα ένα Σάββατο. Ε, πιστεύω θα περάσουμε ωραία Έχουμε να πούμε πολλά ε, Υπάρχουν κάποιες ψηλοανατροπές στο πρόγραμμα Θα βαδίσουμε βεβαίως Σε αυτά που είπαμε ε, Και αυτά που είπαμε είναι ότι Θα σχολιάσουμε λίγο επικαιρότητα Έχω δύο άσους στο μανίκι Αλλά δεν τους κερώ από τώρα ευθύς εξ αρχής Γιατί να θα... κάνεις φουλθες και άλλο ναι. Έτσι Οπότε θα πάμε δυνατά. Θα πούμε και για αισθηματικά, ερωτικά, αλλά έτσι... Αχ, μ' αρέσει. Έχω πέσει <laughs> πολύ χαμηλά για να σηκώσω την αστρολογία. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τίποτα άλλο είπα, <σηκώσεις> <laughs> Τι να κάνουμε στην ηλικία, να πούμε μόνο με υδραολικά όλα τα άλλα. Αλλά... Επιστρέφουμε λοιπόν. Ε, θα πούμε για ερωτικά έτσι όπως δεν τα έχετε συναντήσει. Με παραδείγματα Αλλά παραδείγματα επώνυμα Προκειμένου να γίνει αντιληπτό Πως λειτουργεί η ουράνια Και πόσο ακρίβεια έχει α, Στην προβλεπτικότητα ε, Και επειδή α, Τα πράγματα είναι λίγο μυστήρια α, μαζί με τον ένα αλφα Το γνωστό ένα αλφα Του blog Κάναμε μια πατέντα Οπότε θα σα στείλω σε λίγο ένα link προκειμένου να μπαίνετε και να βλέπετε του χάρτε του οποίου τα αναλύω για να ξέρετε γιατί μιλάμε. Σα κάνει όλο τον κόσμο αστρολόγο. Στέλνουμε την καλησπέρα μα στην κολονία στην κυρία Πεπουλίτα. Νομίζω ότι είναι φίλη σου. Είναι φίλη μου, αγαπημένη πολύ. Είδες που θυμάμαι δεν έχω πάθει Ατσχάιμερ ακόμα. Κοντά εσαι. Ναι. Είπα Γερμανία, αλλά μου το προσδιορίσε. Έρχεται με το γύρα σε αυτό το πράγμα αγόρι μου. Λοιπόν, να πω δύο λεπτά στου φίλου. Ε, θα ανεβάσουμε και άλλο ένα τηλέφωνο στο site του σταθμού από αύριο αλλά μέχρι να ανέβει για ώστε να επικοινωνήσουν με τον Αλμπέντο γιατί ο άλλος έχει μπλοκάρει που είναι απάνω και μπορεί κανείς να μας ψάχνει Να σημειώσετε να τηλέφωνο ακόμα το οποίο θα είναι και αυτό μονίμως στη σελίδα μας 69 88 012 839 πολύ ευκολούνται ένα νούμερο ίδιο δεν ε, γι' αυτό ε, είμαστε διαφορετικοί εμείς 69 88 012 839 Και μια άλλη πληροφορία που είναι σε συζήτηση με βεβαιότητα επειδή η Παρασκευή, λόγω των παλαιών παραγωγών που κάνανε εκπομπέ, έχουν κάποια προβληματάκια και δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Για να βάλουμε κάτι τη στη μέρα, θα ξεκινήσουμε ειδικέ εκπομπές με βελονισμού, θεραπείες, εναλλακτικέ θεραπείε, ρέικι και τέτοια πραγματάκια. Και είχα και μια πρόταση από φιλικό μου άτομο από τη Μακράν Αυστραλία που ακούει κάθε τόσο που λέω σε εκπομπέ ότι του φίλου που έχουν εκδώσει έστω και μια σελίδα του προβάλλουμε το σταθμό και φτιάχνουμε και ειδικό. Ω. Oh, Μισό λεπτό γιατί τη... για ηλέφωνο είναι live. Φτιάχνουμε ειδικό μπάνερ που θα λέγεται Library Παύλα Βιβλιοθήκη και θα έχουμε εκεί τα βιβλία του τίτλου όλων των φίλων που έρχονται εδώ είτε ω παραγωγή είτε ω καλεσμένοι και θα τα προβάλλουμε και θα κάνουμε και μια εκπομπή λοιπόν που θα είναι μόνο για τα βιβλία των ανθρώπων εδώ των δικό μας, ας πω του Αλμπέντο, έτσι με μια λέξη, έτσι, έτσι, έτσι. με ροκές και βρήκα και μια, ένα τίτλο προσωρινό από ένα CD που έχω που λέει Rock in the Blues και θα λέγεται Rock in the, the, the Books. books, Ωραία. The books ναι. Λοιπόν, αυτά προς θα τα ξαναπούμε, ξεκινάμε με αυτό εδώ. Glitter scare water revival, για να σταθούμε συνεχίσουμε με τέτοια και χαλαρά που μου ζητάνε οι φίλοι και ολωνών η διάθεση είναι έτσι λοιπόν, και για μην χάνουμε και χρόνο Κάρλ, από πού θα ξεκινήσουμε σήμερα και πώς θα μας ταξιδεύσεις Σήμερα παρακάμε. λέω να παίξουμε λίγο επικαιρότητα στην αρχή να δούμε τι έχει γίνει Φωστό. να δούμε τι είχαμε γράψει τόσο στο blog όσο και στο astrology.gr με το οποίο έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι και από εκεί και πέρα θα πετάξουμε δύο-τρει προβλέψει, οι οποίε είναι επίκαιρε, κάπου διάσπαρτες μέσα στο δύο-ωρο και κάτι που μα απομένει, και από εκεί και πέρα θα πούμε λίγο και για τα ερωτικά. Ε, διότι πάρα πολλοί κόσμοι. Αυτό το έχω ανάγκη, θέλω να τα ακούσω. Ε, <σχελίδι> το έχει ανάγκη, όλο για το τσίπρα μιλά. Και αυτό ερωτικά μα συμπεριφέρεται, αλλά διαφορετικά. Ναι, με 23% το προφυλακτικό και το 13%. Πάμε. Ξεκινάμε, ε, <coughs> καταρχήν ε, βάζω λίγο στο παιχνίδι, Α, εδώ ο Στέφανος Αθνίος, ο Ολάντ έφυγε, αχ και να έπαιρνε τον έμφια μαζί του Παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, ε, ο Ολάντ που ήρθε εδώ ήρθε να κάνει τα γούστα του, ωραία, ε, ο Ολάντ και η Γαλλία γενικότερα είναι σε ανυποληψία Uh, εδώ και πάρα πολύ καιρό, δηλαδή, μιλάμε για επενδύσει όταν αυτό δεν μπορεί να, να σώσει την, Enfra, την Air France και το Peugeot Group. Α πούμε, δηλαδή, μην τρελαθούμε τελείως Η Black Lilith λέει τα ερωτικά μα κάρτ είναι μαύρα χάλια. Εντάξει, <laughs> υπήρχε τέλο πάντων. Δεν θα το πω πιο μετά. Αυτό είναι έτσι, αστείακι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει. Uh, είχα γράψει προ. Και μάλιστα στα σεληνιακά φαινόμενα ε, για ατυχήματα, σε παγκόσμιο επίπεδο, για ατυχήματα σε χώρου εκπαίδευση. Είδατε το ψυχάκι με το σπαθί που πήγαινε και την είχε δει ninja και έσφαζε τον κόσμο. Αυτό επειδή μου αρέσει να είμαι και λίγο αναιρετικός έτσι και λιγάκι έτσι να κάνω και εσωτερική αντιπολίτευση σε μένα τον ίδιο. Είναι μια μορφής ψυχασθένεια που την έχω, αλλά δεν, δεν θεράπευτε μάλλον. Α, είχα γράψει επίσης ότι το τη της Νέας ω προ τον προοδευμένο χάρτη της Ελλάδας, μιλά για μια ευνοϊκή μεταστροφή τη τύχης μέσα... Από την εξωτερική πολιτική για τη σύναψη συμμαχίων Ακόμα διαφαίνεται ότι η Ελλάδα θα δείξει τα δόντια της Δεν ξέρω αν είδατε προχτές α, την α, δήλωση του Τσίπρα Ο Τσίπρας σε μέσο πλην Τους είπε αν βουλιάξουμε εμείς θα σας πάρουμε μαζί μας Και... Επειδή το να το λέμε αυτό από αέρος ή να κάνουμε ε, δημόσιες σχέσεις να, να κάνουμε το πω έτσι. έτσι και τον έξυπνο, ε, ένα λεπτό ε, θα σας ε, περάσω το link από το Crash Online από το site του κυρίου Τράγκα ορίστε που λέει ότι κάτι ετοιμάζεται και ότι είμαστε πάλι στα πρόθυρα ενός Brexit. Και κάπως έτσι α, γίνεται. Δια, δηλαδή, αυτή τη στιγμή ε, τα τελευταία νέα που υπάρχουν από τη διαπραγμάτευση είναι ότι η κυρία Ντέλια Δρακουλέσκου, Μπουτανέσκου, δεν ξέρω πώς τη λένε αυτή τη τη Ρουμάνα του Δούνου του είπε ότι όσοι χρωστάνε στις τράπεζες να βγουν έξω από τα σπίτια τους Αυτό το πράγμα αντιλαμβάνεστε ότι εάν υπάρξει κυβέρνηση που θα το πράξει την επόμενη μέρα το πρωί θα πρέπει να... Θα ακούσουμε μάλλον ερπίστριες. Αυτό να το θεωρήσετε δεδομένο. Άλλωστε δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο ότι η περίοδος αυτή που περνάμε είναι α, πάρα πολύ όμοια με την περιοδο 1965-1965 1967 Όποιος γνωρίζει λιγάκι ιστορία χιοδος Και μιλάμε πάντα α, Για την ελληνική ιστορία α, Θα καταλάβει Βεβαίως λίγο παρακάτω Είχαμε πει ότι Εξετάζοντας τον αλευτοτελής αστρολογικό χάρτη της Πανσελίνου για πιστεύουμε πως θα υπάρξουν προβλήματα και με καιρικές συνθήκες σε κάποιες περιοχές. Μιλάμε για μήνα Οκτώβριο και σαφέστατα εάν μπείτε και δείτε και το link θα καταλάβετε ότι αυτά είναι γραμμένα ή μάλλον είναι αναρτημένα, πολύ πριν συμβούνε. Οι φίλοι μου, η φίλη μου, είπε που τα λέει: Την πέταξε στην πρώτη βόμβα, Κάρλο. Όχι, αυτή ήταν κρότου λάμψη. Δεν είναι βόμβα ακόμα. Έχουμε και συνέχεια. Επίση, αυτό που θα ήθελα να πω στους φίλους ακροάτες, είναι ότι προσπαθούμε μέσα από αυτό το μικρόφωνο να δώσουμε μια ενημέρωση όσο το δυνατόν πιο σωστή. Α, προσπαθούμε να είναι α, φιλτραρισμένες, να μην α, αντικατοπτρίζουν προσωπικές πεπιθήσεις. Α, Επίσης είχαμε πει, επιπρόσθετα ο αστρολογικό χάρτη της Πανσελίνου συγκρινόμενος με τον προδευμένο οροσκόπιο α, της χώρας μας προειδάζει για νέες επαφές σε πολιτικό επίπεδο που θα φέρουν τη χώρα μας με νέες συμμαχές ενώ δεν αποκλείεται να υπάρχει κάποια παρέτηση στην πολιτική ζωή του τόπου η κυρία Σαβαίδου παρετήθηκε εντός εισαγωγικών ο κύριος Κορονάκης, αφού έκανε το μακροχρόνιο στρατηγικό του, παρατήθηκε και αυτός α, α, από την κυβέρνηση του, σι, από, το, από το κομματικό επιτελείο ας πούμε, του Σύριζα. Αυτό όμως επίσης είχαμε πει για αντικατάσταση, μάλιστα λέμε ότι ο προδεδεμένος κύπηρος σηματοδοτεί χρηματιστηριακά παιχνίδια και απώλειες αλλά και δημοσίευση εταιριών που μιλούν περί χασούρας. επιπρόσθετος δεν αποκλείεται αλλαγές σε πρόσωπα είτε στην πολιτική σκηνή είτε στην ίδια την κυβέρνηση ε, αλλάξαμε ήδη ε, γενικό γραμματέα δημοσιών εσόδων και έπαινται και συνέχεια ε, ο μπάνκερ Λέει άμα ο Τσίπρας δεχτεί για την πρώτη κατοικία Κάρν μέσα σε ένα χρόνο Θα βγει ο στρατός Τώρα δεν ξέρω αν θα βγει ο στρατός Επειδή ξέρει τι γίνεται ε, ε, Αν το ψάξεις λίγο το κράτος και το παρακράτος ε, Ένα πρόθεμα τους λυπεί Πολλές φορές το παρακράτος και το κράτος είναι ένα ε, και το αυτό αυτό που με τρομάζει λίγο αυτή την περίοδο είναι ότι από 27 του μήνα, δηλαδή την τρίτη μπαίνουμε σε μία αστρολογική περίοδο πάντα υπό το πρίσμα της ουράνια πάρα πολύ δύσκολη και μπαίνουμε σε μία περίοδο πάρα πολύ δύσκολη γιατί ε, τα πράγματα ε, Πάνε για πολύ δυσάρεστα να έχουμε πολύ δυσάρεστας εξέλιξεις Και αυτό γιατί, γιατί 5 του μήνα 5 Νοεμβρίου ο ουρανός συναντάει το Ζεύς. Όταν έχουμε συνάντηση αυτών των δύο διαδήλωση πάμε Χαμός γίνεται Ψιλοπόλεμο έχουμε Γενικεύεται Γενικότερα τα μεγενθύνει ε, Και δίνει ας πούμε, την έναρξη ε, Πολιτικών Αντιπαραθέσεων Αντιπαραθέσεων Να το πούμε σέμνα Έτσι ε, ε, Επίσης ε, Η Φωτεινή ρωτάει Μέχρι πότε τα πολύ δύσκολα Κοίταξες mm. Φωτεινή μου Uh, μέχρι 22-12 ασπρή μέρα θα δούμε μόνο με γιαούρτι στη ΜΑΠΑ ούτε με χιόνι από εκεί και πέρα όμως τα πράγματα uh, ξεκινάνε να γίνονται καλύτερα uh, και ισχύουν ό,τι έχουμε γράψει εγώ το πόρισμα του τι θα βγει το ξέρω Δηλαδή το έχω ετοιμάσει Απλά είναι πάρα πολύ καιρό Είναι πάρα, μάλλον πάρα πολύ νωρίς Να το ανακοινώσω Γιατί α, υπάρχουν πάρα πολλοί φίλοι Εντός και εκτός αγωγικών Που θα τα πάρουνε Θα τα ανασκευάσουν Και θα λένε στην υγειά του κοροϊδού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 baby boys man make them happy cause man make them toys and the man make everything everything he can you know that man makes money About a woman or a girl He's lost In the wilderness He's lost And bitterness Είμαστε, Αλμπεντού 14, ξεκινάμε έτσι slowly, slowly, επειδή το ζητήσατε και όντω το mode είναι τέτοιο και το καιρικό και το ψυχολογικό. Λοιπόν, ο Καρλ εδώ έχει έρθει αποφασισμένο σήμερα να μα πει τα πολιτικά βεβαίω. Στο τέλο θα μα πει και λίγο έτσι ερωτικό αυτά που γουστάρουν όλοι. Και επαναλαμβάνω, ετοιμάζουμε δύο καινούριε εκπομπέ να βάλουμε στην Παρασκευή που την έχουμε κενή προ ώρα με πάρα πολύ ενδιαφέρον και σημειώστε πάλι, επαναλαμβάνω για να επικοινωνήσουν για νεότερα γιατί από δευτέρα θα φτιαχτεί το τηλέφωνο το άλλο που δεν λειτουργεί και είναι αναρτημένο στο site 6988 012 839 Λοιπόν, Καρλ συνεχίζεις Επώστεψα και εγώ ε, Δεν θέλω να τρελαίνεστε ε, Εδώ λέει η μαμάκα της ζωής της ασέτρωγε για 18 χρόνια επιδόματα για Ανήλικα τέκνο τα οποία ήταν ενήλικα ε, ναι Ενώ άλλοξε χάσω ένα εκατομμύριο. Στα... Ναι είναι, φίλα αυτό Δεν το έχω είναι... Παιδιά Μας δουλεύουν, δεν λέω δουλεύουν Μας δουλεύουν όλους είναι... ε, Έχετε άκουση που λέει Να σου έρθουν όλα δεξιά Αλλά οι προσπεράσεις γίνονται από αριστερά ναι. ε, Η Bunker Pooms Μ' αρέσει γιατί είναι έτσι Πρέπει να είναι ηλεκτρολόγος η κόπελα Γιατί θέλει <laughs> να με βάλει σε μπρίζας <laughs> Λέει, Καρλ, αποκαλύψεις έλεγε ότι θα έχουμε και αποκαλύψεις δεν βλέπουμε. Και τι θα κάνει η έχει τίποτα στα χέρια της. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο την αποκάλυψη τώρα. Η, η αποκάλυψη τώρα λέει ότι και η έχει πράγματα στα χέρια της. Ε, ούτως ή άλλως, σιγά σιγά βγαίνουν αυτά και από ό,τι είδα το μεσημέρι έτσι λίγο το χάρτη και μου μιλήσανε και τα πνεύματα του βουνού και ο Κασιδιάρης έχει πράγματα στα χέρια του οπότε περιμένουμε σιγά σιγά την αποκαθήλωση κάποιων ούτως ή άλλως αυτή τη στιγμή αυτό που πάει να γίνει στο δημοσιογραφικό τοπίο ε, οι μεγαλοκαναλάρχες προκειμένου ε, βλέποντας ότι θα χάσουν τις συχνότητες, τις άδειες και κατ' επέκταση την επιρροή αλλά και την επιχείρηση την οποία έχουν α είναι προβληματική γιατί αυτοί κατεβάζουν τις κυβέρνησεις ε, θα πάρουν πολύ κόσμο μαζί τους. Αυτό να το θυμάστε. Εάν έχετε γνωριμί... κάποια στιγμή το όνειρό σας να κάνετε γνωριμίες αφήστε την Εκάλη αφήστε τον Τακάπο στο κολονάκι θα πηγαίνετε κοριδαλό <laughs> Καλό, καλό Η Κατερίνα λέει θα την κάνει ο μπούλις στην κίνηση. Ποιος είναι ο μπουλής, θα, παιδιά Καρμανισή. Μήπως λέει bullying όχι, όχι, ο Διαβάζω γάλα και δεν έχω πιει για Γιατί Ομάδι. μας έχουν κάνει bullying γι' αυτό το λέω. Ε, επίσης, ο Ρέι Τοξώτες λέει, Μπλακ α, α, Αυτό που θα πρέπει να α, έχουμε λίγο κατά νου και να είμαστε και λίγο προειδεασμένοι. Αυτή τη στιγμή... Για, κοίτα, ο... Για τον Καραμαλή λέει, λέει Εντάξει παιδιά ο Καραμαλής τώρα ο άνθρωπος Είναι ε, Δεν μπορεί να μπει μπροστά Ωραία Θέλει να διοικεί από το παρασκήνιο, Είναι ο πιο άφωνο βουλευτής Αφού τέσσερα χρόνια δεν έχει καταθέσει τη μισή επερώτηση Έχει πρόβλημα να συμφωνείτε και σχολεύτερα. Ωραία Α, η κατανίνα λέει ο Αλέξης Κοίταξε να δεις, ο Αλέξης αυτή τη στιγμή Τι έχει κάνει ε, Έδειξε λίγο τα δόντια του Και σου λέει ότι κοίταξε να δεις Εντάξει, ξευθυλιστήκαμε, υπογράψαμε κάτι για το καλό της πατρίδας Αλλά άμα μας τα απολυκάνετε και τσουμπλέκια ε, Θα σας κάνουμε λίγο κούκι Που έλεγε και ο Ο Πάνος, ο Εθνάρχες, imitation Κοίταξε να δεις Στέφανε Τώρα για να βάλουμε λίγο τα δάχτυλα επί των τύπων των ήλων Που λέει και Αγία γράφει. Είμαστε το μοναδικό κράτος που είμαστε τρύπα στη γεωγραφία Που λέει και το τραγούδι ε, Και έχουμε σε έναν αιώνα τρεις εθνάρχες Ο οποίο δεν ξέρω τώρα η Ελλάδα έχει ένα πρόβλημα έτσι, στο DNA της να βγάζει εθνάρχες και γέρους ο γέρος του Μοριά, ο γέρος της Δημοκρατίας ο, ο γέρος της γριάς, δεν ξέρω εγώ τι, όλοι γέρους έχουμε ο Κάρλο Φάν λέει περνάνε η ηθαγενείς προ τον παρόν η Τζέννη λέει καλησπέρα για τις δηλώσεις καμένου κατά να τι έχεις να πεις κοίταξε να δεις, εγώ νομίζω ότι κα, καταρχήν α, το πολιτικό άστο του Καμένου αρχίζει και σβήνει. Και δεν είναι κάτι που το λέω τώρα. Το καταλαβαίνετε, το είχα πει, ότι ήταν η τελευταία του ευκαιρία σε αυτές τις εκλογές. Ε, πάμε να αποκτήσουμε σημαντικό πρόβλημα. Ε, και ο Τρίφων Σαμαράς λέει εθνάρχης του Κολονακίου ο φίλος μου Στέφανος Αθηναίος. Ωραίο. Ε, Παίνει Ισχύει ότι όλο αυτό που κάνει ο Αλέξης είναι για να πάμε στη δραχμή. Κοιτάξτε να δείτε. Τώρα να πάμε λίγο να σας πετάξω άλλη μία ακρατουλάμψης. Η περίοδος που μπαίνουμε τον Νοέμβριο και το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου χρηματιστηριακά, χρηματοοικονομικά, είναι αρκετά δύσκολη. Πιστεύω ότι θα την ακούσουμε την καμπάνα, την με τίποτα καταθέσει, αν έχετε τίποτα καταθέσει. Εγώ τι έχω βγάλει στην Ελβετία, βέβαια, εντάξει, δεν είναι θέμα. Ναι, ναι, τι είμαι στη λίστα. Έχω παράπονα από την Αυστραλία, έχει υπόψη σου. Ε Λέει ναι. Πατρονάρη στο Τζιπρά. Εγώ. Ναι, ναι, ναι. ναι, ναι, ναι. Αφού... Αν... Α, δεν έχει ολοκληρώσει, αλλά. Φίλου που έχω στην Αυστραλία, yeah. μου περνάνε στο Facebook και μου λένε τι κάνει Πατρωνάρη το Τσίπρα Κοίταξε, Και αρέσει. θέλουνε απάντηση. Πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ ωραία η απάντηση. Τσίποτα δεν ε, Αυτό που πατρονάρω είναι την αλήθεια. Καταρχήν εγώ είμαι δηλωμένος ότι. Όχι δηλωμένο αλλού. Ε, αυτό και... ε, <σχεδιευκρίνεσαι> γιατί. Ναι, μην έχουμε πρόβλημα. Είμαι τίποτε... δηλωμένος ότι δεν είμαι αριστερό. Οι <σχεδιούν> μου είναι. Αφού μου είσαι ότι τη αριστερό. Εγώ. Στον καβάλο Στον καβάλο είμαι. <σχεδιούν> και αριστερό Αλλά όλα τα άλλα είναι. Την καλησπέρα μας <σχεδιούν> στην Αυστραλία. Ε, απλά ο. Και να ξέρει, για να υπάρχει σεβασμό στου φίλου μα και αγάπη που το ξέρουν, η Αυστραλία τώρα έχει μαύρα μεσάνυχτα προ ξημέρωμα και και ξενυχτά. Και ευχαριστούμε σε... καταρχήν για Να την... μα ακούνε, Έτσι. αλλά κυρίω σήμερα να ακούνε σένα Είναι και χαρά μου και τιμή ιδιαίτερη. Λοιπόν, πάμε. Ο Τσίπρα, ποιο είναι αυτό ο Αλφα Σούπερμαν, ο Τσίπρα βασίζεται στην τύχη του και στην ανυπαρξία αντίπερα του ισχυρού αρχηγού. Εντάξει, σωστό. Εδώ θα συμφωνήσω με τον φίλο μου Αλλά το πρόβλημα του Τσίπρα είναι, διαφορε... είναι λίγο περίεργο Είναι το ότι αυτή τη στιγμή Ο κόσμος έχει μπει σε μια κατάσταση ταμπού mm. σου, λέει, σου λέει ότι δεν μπορώ να ψηφίσω αυτόν να ναι mm. Δεν μπορώ να ψηφίσω εκείνο να Δεν μπορώ να ψηφίσω το άλλον, Έχουμε μπει σε μια κατάσταση ταμπελών Δηλαδή ας πούμε θεωρεί Τη νέα δημοκρατία μοιάσμα Ωραία. Θεωρεί τη Χρυσή Αυγή το χειρότερο μοιάσμα, α πούμε, που θα μπορούσε να υπάρχει. Αλλά οι κουκουέδε, α πούμε, που έχουν σφάξει τόσο κόσμο, δεν έχουν κανένα μοιάσμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και δεν μπαίνει και η φορεία στον περισσό. Έτσι. Είναι μαγαζί δικό του εκεί. Δημοκρατικά. Λοιπόν, μου ε... ζητήθηκε. Μέχρι να μαζέψει τι ερωτήσει εκεί, για τον βλέπω. Ναι. Μου ζητήθηκε ένα τραγούδι από τη Σελήντιον. Δεν το έχουμε στη λίστα, αλλά θα αφιερώσουμε σε αυτού που μα το ζήτησαν αυτό. Immortality metus the pareas el So this is who I am And this is all I know And I must choose to live For all that I can give The spark that makes the power grow I will stand. For Όλο διότι είναι καταπληκτική η καλλιτέχνη αυτή. Καταπληκτική και ακούμε αλμπέτο14.com Σάββατο βράδυ, και κάθε Σάββατο βράδυ Σε νέα ο Καρν Χάιζ. Ω την είναι εδώ και μα φτιάχνει τη μέρα και μα λέει και το μέλλον. Τώρα από ό,τι έχω αντιληφθεί κι εγώ, έχω γίνει αστρολόγος Τον παρακολουθώ τόσο καιρό και το ακούω, πέφτει μέσα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν πέφτει μέσα γιατί η πολιτική, η αστρολογία δεν έχω ακούσει πολλού στην τηλεόρα, στα ραδιόφωνα, στα πρελικά που χάζευγούμε όλοι. Να κάνουνε και να μιλάει εφθαρσός Οπότε είναι ένα ρίσκο που αυτό οφείλω εγώ Που είμαι εδώ να του το αναγνωρίσω Λοιπόν καλή για συνέχεια. Επιστρέψαμε ε, Μαζεύω εδώ πέρα και τις ερωτήσεις Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε όλους ε, Ρωτάει η, η φίλη μου η Καλή Καλησπέρα Καλ Δηλαδή Χριστούγεννα με δραχμή Και να ξέρω Ακριβώ Ακριβώς δεν μπορούμε να ξέρουμε αλλά Προ τα οδεύουμε. Άλλωστε, αν ψάξετε λιγάκι, ε, είναι. Ε, είχαμε, είχαμε πει πριν την ε, καθαρά Δευτέρα, όχι, το Αγίου Πνεύματο ήταν. Μάιο το Αγίου Πνεύματο. Και λέγαμε από εδώ έρχεται Capital Control όταν πάρτε τα παιδιά. Γιατί, α, μάλιστα, σα είπα, πάρτε τα πριν τη αναλήψεω. Χαρακτηριστικό και το έχω γράψει α, Δυστυχώς όμως Επειδή πέσαμε δύο εβδομάδες έξω Ωραία Κάποιοι φίλοι μου Άρχισαν να Λένε διάφορα ε, Απλά ξέρετε ο, ο χώρος είναι μικρός Το φίλι σου εντός, εντός παρανθέσου Και εντός και εκτός τα πα... Δεν τρέχει τίποτα ναι. Ναι. Στα παπούτσια σου ναι. Γιατί προχτές που είχαμε μια κουβέντα εδώ προσωπική Σου το είπα να προσέχεις λίγο Εντάξει δεν τρέχει πάμε, τίποτα πάμε, πάμε, πάμε. Α, Ούτως ή άλλως υπάρχει μια κινέζικη παροιμία Που λέει το ισχυρό φρούριο ε, Το καταλαβαίνεις από το μέγεθος του ίσκυου του Και από το μέγεθος των εχθρού του Οπότε ε, δεν τρέχει τίποτα ε, βέβαια. Ε, βέβαια Εγώ δεν είπα ότι ο Μπάνκερ Πάμπ λέει: Εγώ, γιατί βλέπω άλλο κόμμα με πατριώτη εκτό πολιτική κοινή, Κάλ που θα έρθει σύντομα πάνω σε στάχτε και αυτή μέσα στην κυβέρνηση θα είναι Κωνσταντοπούλου και Κασιτιάρη. Είναι ένα σενάριο που ούτε ο Γέροντα Πάη, εσύ το έχει πει αυτό. Εσύ για το 17 έχει πει πολλά από το 14 που κάνει εννοείται, εννοείται Δεν λέω αλλαγό ονόματα και τέτοια τώρα. Έτσι, μα εγώ σα είπα. Δεν θυμάμαι τι λε. Ναι. Επειδή πολλοί λένε ότι για να. πολύ λένε ότι για τη Χρυσή Αυγή θα αλλάξει αρχηγό, δεν το βλέπω να αλλάζει αρχηγό, παιδιά. Μην... Δεν φεύγει ο άνθρωπος αυτός από πάνω. Ε... Άσχετα με το τι πιστεύετε οι περισσότεροι, γιατί υπάρχουν κάποιοι φωστήρες που τον βγάλουν την ελιοντάρη. Άλλοι λένε ότι είναι τοξότης Δεν είναι ούτε τοξότης ούτε το λιοντάρι Για να το ξεκαθαρίσουμε ε, Να συνεχίσουμε Συνεχίζω και λέω το εξής ε, Ο Στέβανος Αθηνές ρωτάει θα κάνει κρύο το χειμώνα ε, Εγώ πιστεύω ότι Έχουμε να περάσουμε πολύ δύσκολο χειμώνα και μεταφορικά και κυριολεκτικά Ιδροχός λέει η Κατερίνα, δεν ξέρω, δεν, δεν αποκαλύπτω τίποτα Επίσης σιγά σιγά θα πούμε και στα ερωτικά, σας έχω αναρτήσει ένα link Uh, το οποίο θα το ξαναπεράσω μια λεπτό τώρα το οποίο θέλω να σας δείξω λιγάκι πως uh, λειτουργεί η Ουράνια, uh, αλλά uh, επειδή ο κύριος Καρποδίνης έχει βάλει πάρα πολύ ωραία μουσική Και επειδή θέλω να κάνω μια γέφυρα Αν μου επιτρέπεις Με το τραγουδάκι που σου είπα Ωραία Όχι, Ωραία ξεκινάμε Δεν Θα βούμε λίγο στ στα ερωτικά Τελείω στα πολιτικά Θα πάμε πιο μετά Στα πολιτικά θα ξαναγυρίσουμε αν το... λίγο... ναι, ναι ναι να μπούμε λίγο ωραία, Να φτιάξουμε μια δημόσφαιρα το άτομο, είναι υποπτώ. Γι' αυτό μου έχει πει θέλω λίγο έρως Ραμαντζότι. Next di bordana B? Sorry, sir. Don't worry. I'm sorry. <laughs> non chiedi libertà. Lo sai, non sono io. Hai catenarti qua. Il sentimento va. Già libero da sé, tu quanto amore dai, in cambio niente vuoi nell'attimo in cui sei, purezza e fedelta davanti agli occhi miei, ma tu chi sei? che non vuoi il, il cuore non ti sa in una scatola e tanto meno no. Ma Είμαστε αλμπεντοεκατέσταρα.com, casting saβατιαννν και ώρα 9 για φίλου μου. Μου λένε στο face ότι δεν του βγαίνει το chat. Όμω έχουν ανοίξει πολλέ σελίδε, να κλείσουν, να ξανανοίξουν ή να πατήσουν F5 σε πρώτη φάση για να δούνε τι συζητήσει γίνονται κτλ. Στου φίλου μα από το λέω αυτό και σε άλλου έχουν αυτή τη δυσκολία. Κάθε Σάββατο λοιπόν στι 9 ο Καλ Χάι Ζότιγκερ, ο αγαπημένο όλων σα, έχει το ρεκόρ ακροματικότητα στον Αλμπεντο Το ρεκόρ, μακράν η δεύτερη εκπομπή έρχεται από πίσω. Ε, κάθε Σάββατο ή στι 9 και για το φίλο που μου λέει, φίλοι δεν πρόσεξαν στο τσάτο, ότι αμά λέει α, τα πολιτικά και τα οικονομικά μα πήγε στα ερωτικά, δεν σα πήγα εγώ. Τα αφεντικό, είπε εδώ, θα πω λίγο ερωτικά. Στην αρχή είπε θα πει στο τέλο, τώρα λέει θα τα τώρα. Καρλ, μου βάζουν χέρι εμένα, ενώ την εκπομπή την κατευθύνει εσύ. Λοιπόν, για να τα μετρά σου. σου. τα μετρά σου. Τα μετρά μου. Δε, όχι να πάρει τα μετρά σου. Α. Να λάβει. εμένα ότι εγώ λέει το γύρισα στα ερωτικά. Εγώ είμαι αστρολόγος Κοιτάξτε. παρακαλώ πολύ. Α, πρέπει. Η Τζέννη λέει ο κύριος Ρυζόπουλος και γράψει ότι είναι τοξότης ο Κασιδιάρης λένε, Εγώ δεν είπα για τον Κασιδιάρη Εγώ είπα για τον Μηχανουλιάκο Μη λέμε τι θέλουμε ε, Μόνο ερωτικά θέλουμε άποψη για να πάρω τα μέτρα Νάτο <laughs> Θα σου κάνω μια ερώτηση Αυτό είναι το αγούδι στα νύση Α, που δεν έχει ασχοληθεί Βλέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να βγάζει την πρώτη θητεία του που είναι μέχρι το 20 και σε ρωτάω γιατί είχε πει ότι θα είναι πρόεδρος του Ευρώ. Α... Άλλο πράγμα είχα πει. Είχα πει ότι προφανώς θα είναι ο πρόεδρος που θα αλλάξουμε και σύνταγμα. Δυστυχώς, εκτός από τα κιλά που κοντεύω να γίνει του ελέφαντα, έχω και τη μνήμη. Α... λεπτό μου λέει το... κάποιος φίλος από το Facebook για όσους δεν του βγαίνει το τσάτ να πατάνε πάνω στο όνομά τους για να γυρίζει η σελίδα Είναι θέματα που δεν τα ξέρω και όλα εγώ Και μάλιστα μου το λένε από το εξωτερικό Οπότε για όσους δεν βλέπουν το chat Να πατάνε ένα κλικάκι Απάνω στο νοματάκι τους Λοιπόν εγώ σας πέρασα τώρα ένα Link Το link αυτό α, Έχει να κάνει Με το Έχω βάλει κάποιους χάρτες ε, θα προσπαθήσουμε λίγο σήμερα έτσι ε, να προσεγγίσουμε λίγο και τα ερωτικά θέματα δεν θέλω να δεν είμαι ξέρετε επειδή είναι και ένα αντικείμενο το οποίο δεν μου το δεν είναι πολύ της αρεσκείας μου αλλά επειδή θέλω να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι γιατί με ρωτάει και πολλοί σκοσμός ότι Μόνο πολιτική αστροδοκία Προβλέπει η ουράνια Εννοείται πως όχι Πάμε να δούμε λίγο α, Τι παίζει Ο πρώτος χάρτης που σας έχω βάλει Είναι ο χάρτης της Φρίντα Κάλλο Πριν συνέχεις Όλοι λένε στο chat το βλέπεις και εσύ mm -hmm. Το link δεν τους βγαίνει το link ε, πώς δεν, τους βγαίνει. δεν ξέρω αφού πώς... λέει Πού είναι το link ρεκάρολε και πού είναι το link Κάρολε. Το ξαναπερνάω τώρα η πε το να το πούμε και από αέρος για να το σημειώσουν. Το... το. μου εδώ. Το σύγχρονο. Να το, να το, να το, το Δεν το βλέπω εγώ. Εγώ που είμαι εδώ δεν το βλέπω και είμαι δίπλα σου. Uh, λοιπόν, αν πάτε τώρα στο αστρολέμπορ.blogspot.com, το πρώτο θέμα που θα βρείτε. Είναι λέει στο Latest Post oh, oh, oh. Τι καραμέλα να που μου έδωσες Ας την καραμέλα, γράψε μου και εμένα το link ουράνια Άναστρολο... Άμα καθίσω να γράψεις το link εδώ σε τρεις γράψει. μέρες <Το το Ουράνια, <Το> το... Αναστρόλογη <Το> και Έρωτας Είναι το πρώτο πρώτο θέμα που θα βρει τα πάνω Μετά κάτω από κάτω ακριβώς έχει τον Πούτιν με τον Τζίπρα Από πάνω είναι Ουράνια, Αναστρόλογη και Έρωτας Εάν μπείτε εκεί πέρα, για να δω, έχω feedback, το έχω, το έχω, εντάξει, μπήκαμε. Εάν μπείτε σε αυτό το πράγμα, έχω αναρωτήσει κάποιου κάρτες. Α, ξέρουμε ότι, μάλλον, ο έρωτας είναι μια πολύ ωραία υπόθεση, η οποία όμως βεβαίως θα πρέπει να κάνουμε σωστή χρήση διότι όπως έλεγε και ο συγχωρεμένος ο παππούς μου α, ο μάγκας μου έλεγε είναι αυτός που δεν τρελαίνεται είτε στη μεγάλη του χαρά του στη μεγάλη του λύπη. και επειδή συνήθως ο έρωτα μας αλτάρει καλό θα είναι με ρέγουλα αδερφιά έχω βάλει το, ένα πολύ σημαντικό μεσοδιάστημα το οποίο μας βοηθά να δούμε σε συναισθηματικό επίπεδο πώς λειτουργούμε και μάλιστα δείχνει την ψυχοσωματική άποψη και την επαφή με το άλλο φύλλο και γιατί λέω με το άλλο φύλλο διότι αν κάποιος δεν είναι από αυτό το στρατόπεδο είναι από το άλλο θα πρέπει να δούμε άλλους άξονες αλλά εν πάση περιπτώσει για αυτούς που ανήκουν στην κατηγορία του 80%-90% που έχουν έλξει για το άλλο φύλλο για αυτούς θα πούμε, ε, κοιτάμε πρώτα τον άξονα Ηλίου Σελήνη. Αυτό δείχνει, δηλαδή, την ψυχοσωματική εναρμόνιση που έχουμε. Αν μπορεί, δηλαδή, ε, αν μπορεί να ανταποκριθεί. Στο χάρτη της Φρίντα Κάλλο, έχω κάνει ένα σχεδιάκι μέσα, έτσι, σαν βε πλάγιο και σημαδεύω δύο μεσοδιαστήματα. Είναι το Ποσειδώνας Βουλκάνου στο ένα, είναι το τρίτο από πάνω και το πρώτο τελευταίο από κάτω είναι το Κρόνος Χαντές. Ε, το Κρόνος Χαντές μιλάει παραγωνισμός μέσω ασθένειας ε, και μελαγχολία. Ενώ το Ποσειδώνας Βουλκάνους, φανταστείτε επειδή ο Βουλκάνου έχει να κάνει με τη σωματική ρόμη και ευεξία, ο Ποσειδώνας εκεί πέρα πάει και το Μαλακώνια αυτό, οπότε βγάζει σωματική ανικανότητα. Η Φρίντα Καλό ήταν μια α, τρομερά μεγάλη α, ζωγράφος η οποία βέβαια στα ερωτικά της και μετά βεβαίως από ένα ατύχημα έτσι πάρα πολύ άσχημο που είχε α, τα είχε κάνει λίγο ρόιδο. Δείχνει όμως επειδή είπαμε ο άξονας ηλίου σελήνης δείχνει εάν και εφόσον το άτομο έχει την κατάλληλη ψυχοσωματική κατάσταση να ανταποκριθεί. Εδώ η προβλεπτικότητα της ουράνια μας δείχνει ότι η κοπέλα αυτή δεν είχε την απαραίτητη ψυχοσωματική α, υποδομή λόγω του ότι αφενός ο άξονας Κρόνου Χαντές έβγαζε μια μελαγχολία μέσα από μια ασθένεια, ενώ... Ο άξονας Ποσειδώνας Βουλκάνος, δηλαδή έχουμε σελήνη, ήλιο σελήνη, ίσον Ποσειδώνας βουλκάνους, Κρόνος Χαντές. Δείχνει δηλαδή ότι η γυναίκα αυτή όσο και να αγαπούσε, όσο και να ήθελε, θα ήταν μόνιμα σε μια αθλίψη γιατί υπήρχε σωματική αδυναμία, σωματική ανικανότητα. Αν έχετε κάποιες έτσι ερωτήσεις τις περνάτε αλλά ε, θα σας παρακαλούσα να μην είναι επιπροσωπικού. Ένας δεύτερος χάρτης που έχω βάλει είναι της Μέριλη ε, Μονρό. Βάζουμε τον άξονα ηλίου σελήνης και βλέπουμε εκεί πέρα ότι πέφτει σελήνη βουλκάνος. Αυτό είναι ένα εκπληκτικό μεσοδιάστημα γιατί δείχνει επιρροή της μάζας και δει των γυναικών μεγάλη αίσθηση στο περιβάλλον και νομίζω ότι όπως και στην πρώτη περίπτωση της Φρίντα Κάλλο αντικατοπτρίζει σε απόλυτο βαθμό το ότι η γυναίκα αυτή η μία μεν είχε το πρόβλημα το πάρα πολύ σοβαρό ενώ η δεύτερη ήταν μια γυναίκα α, η οποία άσκησε μια μεγάλη επιρροή σε όλο τον πλανήτη. Ο Βαγγέλη ε, ναι, Παθανσίου, Λουκά Σιδερά και Ντέμι Ρούσο, τότε που ήταν η Αφροδάτη Τσάλ, το Μαριζολή Δεν παίζονται αυτά τα κομμάτια, όσοι ξέρετε και όσοι γνωρίζετε. Και ακούμε αλμπέντοδεκατέσταρα.com. Εμεί παίζουμε πάλι ατζούρε. Και Σάββατο βράδυ και κάθε Σάββατο στι 9 ο Καλχάιζο έγινε στο καθισμά του μπροστά στο μικρόφωνο και προσπαθεί να σα πει αυτά που μπορεί να προβλέψει. Ε, μου είπαν εδώ οι μάνατζέρ του. Το έχουμε συνοηθεί και να αρχίσω να το λέω στα τηλέφωνα που είναι αναρτημένα στο σταθμό. Το ένα, το οποίο θα έχει μπλοκάρει, θα ανοίξει από Δευτέρα. στο infopapakealbento14.com και στο 6988 012 839. Πληροφορίε θα μαζεύει τα ραντεβού ο Αλμπέντο και διατίθεται γιατί έχει βρει μια μέρα συγκεκριμένη γιατί τρέχει. Να κάνει πριβέ ραντεβού Σε όσους ενδιαφέρονται Οπότε μπορείτε να αστελείτε Τα μήνυματά σας Θα τα περνάω εγώ στο γκάλ Μες τη βδομάδα Και κάστιν στην Τετάρτη Θα δέχετε Είναι αυτό που λέει ανοίξαμε Και σας περιμένουμε Σιγά σιγά θα στρώσει Λοιπόν πολλοί όμως βλέπεις και Εσείς στο τσάτ λένε Θέλουν και πολιτικά Προχώρα και κάνω ερωτικά είπα... προ... δεν, δεν οι... είπα ότι... Γιατί εμένα βρίζουν ναι. Ότι σου αλλάζει το πρόγραμμα Παρά... Το πρόγραμμα το κάνω εγώ, εγώ βοηθάω Δεν είπα καταρχήν ότι Δεν θα γυρίσουμε στα πολιτικά ε, Αφού Ο Εύαν λέει Κάρλ τι αν για την επαφή μες οριαστήματος Ηλίου αλλά Βλέπω ελάχιστη 015 ε, έχουμε πει Αυτά ε, η Ουράνια δουλεύει με ελάχιστες ανοχές Πάρα πολλοί που επιχείρησαν να υιοθετήσουν κάποια δικά τους α, συστήματα Ακόμα και στην κοσμοβιολογία Που είναι σαν την ουράνια να υποθετικούς Δηλαδή δουλεύουν στον κύκλο των 90 μοιρών Τελικά τα κάνανε ροειδο Uh, επιστρέφω και λέω Πάμε σε έναν τελευταίο χάρτη uh, Για να τον δω uh, Τι είναι τώρα Τέλος πάντων Είναι ένας τελευταίος χάρτης Είχα βάλει και το χάρτη του Πούτιν Αλλά ξέχασα να το βάλω απάνω Εν πάση πάμε στο τελευταίο Για να το δούμε πως λειτουργεί σε συναστρία Προσπαθώ να σας βάλω Χάρτες στις οποίους λίγο Πολύ του. Την ιστορία τουλάχιστον τη γνωρίζετε. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία του πρίκη Πακαρόλου, του συνωνόματου, με τη Lady Diana. Γνωστή ιστορία. Βλέπουμε ότι το μεσοδιάστημα ηλίου Σελίνης πέφτει απάνω στον άξονα. Σελίνη Άδμητο, Σελίνη Κρόνο, Αφροδίτη Άδμητο. Δηλαδή ο τύπος αυτός, ε, όχι δεν την αγάπησε τέλο πάντων που σημαίνει απελπισία, χωρισμός και απομόνωση ο θάνατος μιας γυναίκας θάνατος γυναικείου προσώπου συναισθηματική ψ, ψ, ψ, ψυχρότητα αλλά και συμφέρον πάρα πολλές φορές δηλαδή αντιλαμβάνεστε ότι ο χάρτης ε, αυτής της συνάστριας μόνο από αυτό το μεσοδιάστημα δεν χρειάζεται να ψάξουμε κάτι άλλο Έβγαζε ότι ο άνθρωπος αυτός Ο πρίκιπας Χάρολος Ήταν ένα παρτάλι και μισό Και τη βρήκε εκεί Τη χαζίτη ξανθιά Και May the god rest in peace Αφού θέλετε τώρα α, α. Πολιτικά Πάμε να γυρίσουμε Στα πολιτικά Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα Uh, πρόταση σοκ λέει, από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο πληστηριασμή σε όλα τα σπίτια με κόκκινα δάνεια εμπλοκή με τον ΦΠΑ στην εκπαίδευση uh, ξυλώνει λέει την μητέρα της Κωνσταντοπούλου uh, εντάξει είναι αυτό που λέω ότι uh, η... Αυτό που έκανε τώρα Που ξυλώνει από το Εσουρού Την Μητέρα της ζωής ε... Δεν ξέρω δηλαδή Εάν Ο Τσίπρας έχει αστρολόγο Και μόνοι τους λένε ότι δεν υπάρχει οικογενειακή ευθύνη Δηλαδή αν ο ένας είναι έτσι Δεν φταίει ο άλλος που είναι αλλιώ. Αλλιώ να πούμε και για κάτι άλλα παρτάλια Με στη βουλή που τα παιδιά τους είναι drugs ληστές και τέτοια και το έχουνε κάνει μαϊμού το έργο η, η δουλειά δεν είναι τροπή κατάσταση έχουμε πιάσει <laughs> Εντάξει, εντάξει Α, Οπότε θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι Ότι πέφτει ο Δρομέας λέει Δηλαδή αν πέφτει η Αφροδίτη πάνω στο Μεσοδιάστημα σελήνη άδμητο Θα σου πεθάνει γκόμενα πφ, Είτε μεταφορικά είτε κυριολεκτικά το μπορεί ας πούμε, να την έχεις θάψει Εσύ ψυχολογικά η γυναίκα να είναι ζόμπι Το Στουρνάρα θα το ξυλώσει Παιδιά ο στουρνάρα θα περάσει μαύρες μέρες Αλλά δεν το ξυλώνει ούτε θεός αυτό μάρε. Αυτό μπορώ να σας πω ε, Τώρα όσον αφορά για αυτή την κυβέρνηση Θα πρέπει να έχουμε λιγάκι κατά νου ότι η κυβέρνηση αυτή ε, έχει να περάσει πάρα πολύ δύσκολες στιγμές Και να σα εξηγήσω το γιατί ε, Έχει να περάσει πολύ δύσκολες στιγμές Γιατί στην πραγματικότητα άσχετα με το τι σας λέω εγώ Με το τι έχω δει δηλαδή Ότι έχει κάποιο plan B στο νυάλω της Uh, στην πραγματικότητα ο κόσμος έχει αποκομίσει ότι είναι μία από τα ίδια Και μάλιστα επειδή είμαι άνθρωπος ο οποίος εντάξει δεν είμαι uh, σε κανένα θάλαμο uh, είσαι σε κανένα κλίβανο κλεισμένος, κυκλοφορώ ο, ο κόσμος νιώθει πάρα πολύ προδομένος γιατί σου λέει κοίταξε να έτσι όπως πάντα πράγματα Με το Σαμαρά τελικά όμως καλύτερα Για να τα λέμε όλα Γιατί πολλοί πιστεύουν ότι κάνουμε ε... Το παιδί το βάλα να πάνω Να κάνει την πουγάδα ρε Δεν βλέπεις ότι η καλύτερη πλατεία της, Αθ... της Ελλάδος Είναι τα εξαρχεία Μια χαρά είναι Ανέκαθεν ήταν η καλύτερη πλατεία ε, της ναι, ναι Τα καλύτερα Επίσης α, Βλέπω Α εδώ πέρα Α, αύριο μην ξεχάσετε, 3 το πρωί αλλάζουμε την ώρα. Γυρνάμε τα ρολόγια πίσω. Όσοι θέλετε, γυρίστε και τα ρολόγια της ΔΕΗ. Καλό είναι. Και, Να μην γράφουμε. Και σε 9 το βράδυ, με την αλλαγμένη ώρα, έχουμε άγνωσου επισκέπτε εδώ. Τι θα έχει αύριο, Έχω το διαμαντάρα σε δεύτερη συνέντευξη, διότι μείναμε στη μέση προχθέ. Δεν τρει τον ιστορικό Ακαδημαϊκό και συγγραφέα με καταπληκτικά θέματα Και τον μεγάλο συνθέτη μπορείτε όσοι δεν το ξέρετε Γιατί δεν το παρουσιάζουν τα μέσα Είναι επίπεδου Βαγγελή Χάχαλης Αλέξανδρος Για το ποιος είναι αυτός να μπείτε στο YouTube να τον ψάξετε Θα τους έχω και τους δύο αύριο εδώ Χάχαλης Αλέξανδρος μπείτε στο YouTube Και Διαμαντάρας ελευθερίω. Ωραία. Και την πέμπτη συνεκπομπή του κυρίου Τάλου Φουράκη στις 8 mm -hmm. Δεύτερη συνέντευξη με τον Παντελή Γιαννουλάκη τον γνωστό ερευνητή συγγραφέα και εκδότη του περιοδικού Strange Την πέμπτη στις 8 Επίσης ε, αυτό που θα ήθελα έτσι λίγο να επισημάνω Είναι ότι για να μην πιάνει τον κόσμο έτσι κάποια ιδιαίτερη τρομοκρατία ε, η Ελλάδα δεν έχει να φοβηθεί παιδιά τίποτα αλήθεια το λέω και αυτό που το λέω είναι με τα γνώσεως ε, η χώρα σαν χώρα πραγματικά έχει φτάσει πάτο. οπότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα οτιδήποτε είναι να γίνει ε, ε, θα είναι για καλό μας ε, Ο Εύαν λέει: Συγγνώμη αν κατάλαβα καλά. Τελικά θα πάμε για δραχμή. Τώρα δραχμή θα είναι ρούβλι, θα είναι ριάλι, θα είναι <laughs> όπω και να το πει. Πάντω θα είναι ε, άλλο ε, νόμισμα. Ε, η Αθηνά λέει: Αν ο Σαμαράς δεν υπέγραφε το PSI, δεν θα χρειαζόταν να κόψει τι συντάξει ο Τσίπρας Το έγκλημα το μεγάλο, το έκανε ο Σαμαρά. Αθηνά. Ε, κατά ένα 70% έχει δίκιο. Το υπόλοιπο 30% είναι το ότι όλη τη δουλειά την έχει κάνει ο Βαγγέλης ο Χοντρό από τη Θεσσαλονίκη. Κατάλαβε. Αυτό ήταν ο όνομα. Αυτό δηλαδή. τι είναι τα ο Βαγγέλης ο Χοντρός. Ο Βενιζέλο, εμπάσχετο. Νόμιζα ε, στη Θεσσαλονίκη, ήθελα... ενώ Πατσατζήδικο θα είναι, Δεν μπορεί. <laughs> δεν ήθελα απλά να πω πάλι Βενιζέλο, γιατί θα μου πει ο εθνάρχης γιατί αυτή η χώρα έχει πολλού Εθνάρχε. Θα τα έχουμε πει αυτά. Η Winnie Palms λέει στον έμφια τώρα έβαλε και, χω... και στα χωράκια, στα βουνά, εκτό στα σπίτια, ανοίγει του τρελού. Οκ. Okay. Στέφανε, ίσω ε, δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να τα καταφέρουν. Κάποια στιγμή μπορεί να με βοηθήσει, λέει Παίρνει, θα τα βρείτε τα ρε, παιδιά. Οκ. Okay. Ε, απλά ξέρετε τι γίνεται. Πάρα πολλέ φορέ, ε, σα τα έλεγα στι εκπομπέ λίγο πριν το καλοκαίρι. Και σας έλεγα ότι εσείς που υμνείτε τώρα τον Τσίπρα Εσείς είναι που θα τον κράσετε Και μου λέγατε γιατί και αφού ο Τσίπρας έτσι, Πάρα πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή δεν είναι όπως φαίνονται Αυτό κάποιοι αδυνατούν να το καταλάβει, να το καταλάβουν Και θα έχετε υπόψη σας ότι αυτά τα πράγματα που έρχονται στο πολιτικό σκηνικό είναι πάρα πολύ κοντά ο, ο, ο καιρό όπου ο κομμουνιστής με τον ακροδεξιό θα είναι δίπλα και θα πετάνε πέτρες. Όχι ένα τον άλλον, στους απέναντι. Μου ζητήθηκε και το αφιερώνω. Ο Μου λέει το κοινό Ακούμε albedo14.com Την εκπομπή το φουλ του άστρου Κάθε Σάββατο εις τα σε 9 η ώρα Ο Καρχαϊζότηγερ είναι κοντά μας Και μας λέει αυτά που προβλέπει Και συνήθως όπως έχουμε πει Και το βλέπετε και εσείς και το ξέρετε Δεν πέφτει έξω Λοιπόν Καρλ συνεχίζουμε Επιστεύουμε ε, Επιστεύουμε Ωραία κάνω και άλλα πράγματα Είμαι έτσι πολύ διάστατο παιδί Η Black Linus λέει Πάλι έφαγα από Σιδένα Και δεν ερωτεύομαι καθόλου εύκολα Τι να κάνουμε τώρα Η Banker Pumps λέει Αυτό να δούμε Καρ και τι κόσμο όμως Θα είναι μέσα τα επόμενα τρία χρόνια Που θα ενωθούμε όλοι ε, Μαζί ωραίο. Ε, Κατερίνα Χα. Ε, παρόλα αυτά, είπε ότι θα είναι μέχρι το 17 Τσίπρα. Σωστά, και αυτή η φώτη με το. Η φώτο, φώτη, τι λέω, ε, Με τον Πούτιν τι ρόλο ε, Καταρχήν, ε, είναι προφητική. Η. η, η φώτο. Όπω ήταν προφητική τότε που είχα. Της, ε, στο Facebook. Ε, Uh, την Αλεξάνδερ Πλάτζ που ήταν uh, Είχε πέσει <laughs> η βόμβα uh, Πολύ γελάγατε Εντάξει, παρά πολλές φορές ξέρεις τι γίνεται Είναι λίγο δύσκολο να εξηγήσεις τον καθένα Το τι ακριβώς βλέπεις Πολλοί νομίζουν ότι έχω βάλει καμιά σφαίρα Σαν τη δεν ξέρω εγώ πια Και ότι αρχίζω και... Βλέπω το μέλλον, έχω καμιά VDSL πούμε με το Θεό Δεν είναι έτσι Είναι προϊόν διαβάσματος συνδυαστική ικανότητας uh, Η Bumcute λέει Ήχε Για στροφή της Ελλάδας προς τη Ρωσία Ασφάλως και ισχύει uh, Γενικά νομίζω ότι μπαίνουμε σε μια Περίοδο η οποία uh, Η Ελλάδα α uh, είναι σε μια κατάσταση μεταβατική Και είναι σε μια κατάσταση μεταβατική Γιατί ε, Λόγω του ότι α, Μέσα Πρέπει να ετοιμάζω Τις ετήσιες ε, Είμαι αναγκασμένος Να τις έχω ψάξει πολύ πολύ νωρίτερα Και τα έχουμε δει Uh, ο Εύαν <laughs> Λέει αν έχουμε έρωτα μεταξύ ατόμων του ίδιου φίλου Τι άξονα θα κοιτάζε Μπορείς να πεις Από αέρος όχι <laughs> Από αέρος όχι uh, Πάρε με τηλέφωνο κάποια στιγμή τη Δευτέρα Να σου πω Ή στείλε μου ένα mail Θα στο γράψω Πάμε uh, Και η έξοδος από το ευρώ θα γίνει πότε ναι, Θα περιμένετε τελικά θα έχουμε προβλέψει του 16, είπαμε 19 του μήνα, 19 του δεκάτου Θα έχω εδώ ένα αστρολογικό Champions League, θα μαζευτούμε κάποιοι έτσι, αστρολόγοι που του εκτιμώ Και πιστεύω ότι με εκτιμούν για αυτοί, ελπίζω τουλάχιστον. Uh, να πούμε ο καθένας uh, τα δικά του για την Ελλάδα για το έτος 2016 Επειδή όμως αντιλαμβάνεστε ότι αν πάρει ο καθένας από ένα 20 λεπτό να πει με κάτι τραγούδια Δεν θα βάλω τη, τη ρητορική δυνότητα για να μην το πω διαφορετικά του κυρίου Καρποδίνη Θέλω να έχω καμία δουλειά με σένα Εγώ μιλάω μου Έτσι το βλέπω θα έχουμε Επειδή θα είναι ιδιαίτερα μεγάλη Θα το ξεκινήσουμε κατά τις 6 Και θα το πάμε μία παρά Θα έχουμε φέρει και τίποτα κοψίδια εδώ Γιατί νηστικό αρκούδι δεν χορεύει Και θα τα πούμε όλα Ο Δρομέας ρωτάει Πώς φαίνεται αν ένας πολιτικός θα αποβει καταστροφικό για τη χώρα ευρετικό. Υπάρχει σήμερα κάτι πιο τέτοιο. Κοίταξα να δει. Ε, το θέμα είναι το τι βούληση υπάρχει και πώς το εννοούμε το, ε, ε, το καταστροφικός ή όχι. Δηλαδή ας πούμε, πάρα πολύ κόσμο, ε, έχει για εικόνισμα τον αντρέα του πανδρέο ομολογουμένος κάποιοι φάγανε ψωμί. Ε, Αυτό ήταν καταστροφικό για την χώρα, γιατί τα κερατιάτικα αυτά τα πληρώνουμε τώρα. Η Πάμ Κιούτ λέει, Είναι όμω ελπιδοφόρο το 2016. Έτσι έγραψες πρόσφατα και μάλιστα ότι αρχίζει η ανάκαμψη από τα Χριστούγεννα με κορύφωση τη έναρξη περί τα μέσα του 2016. Α... Ναι. Αυτό όμω για, για να είμαστε σωστοί το έχω γράψει από 13 Απριλίου το 2012 ή Μαρτύρου δεν το θυμάμαι, πάντως είναι από το 2012, δεν είναι τώρα. Ε, ο Κάρλο Φάν λέει υπάρχει μάλλον για την Κύπρο. Ε, καλή ερώτηση αυτή. Ε, για μένα η μεγάλη πολιτική στην Κύπρο μάλλον σταμάτησε στον Παπαδούπουλο ε, Θα πρέπει αυτά που είχαμε εμείς τα τελευταία χρόνια ε, να τα βιώσουν και στην Κύπρο λιγάκι με την έννοια ότι ε, αν δεν ο κόσμος λάβει σημαντικές αποφάσεις Ετοιμαστείτε από το καλοκαίρι μέχρι τον επόμενο Νοέμβριο Να βιώσετε την απόλυτη προδοσία Είναι η δεύτερη φορά που σας το λέω Στην τρίτη, τρίτη κερδίζω κανονάκι, αλλάζω level δυστυχώς, δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβετε ότι αυτή τη στιγμή Παίζεται ένα τεράστιο γεωπολιτικό παιχνίδι Το οποίο το γεωπολιτικό παιχνίδι αυτό Α, θα α, κορυφωθεί α, με το ότι σιγά σιγά κορυφώνεται μάλλον με την πλήρη απαξίωση της Αμερικής πλέον η Αμερική είναι απαξιωμένη και την άνοδο άλλων πραγμάτων. Εάν προσέξετε και ψάξετε και λίγο ιστορία. Είχαμε πει ότι η Ρωσία το 1700 τόσο επί Εκατερίνης της αρήνας, Τότε έγινε υπερδυνάμη με Πλούτονα στον εγώ καιρό Επέστρεψε ο Πλούτονα στον εγώ καιρό ε, Αρχίζει η κορύφωση και τώρα αρχίζει η κορύφωση του δράματος για τους Αμερικάνους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 Ήταν η Φόρινε και αυτό είναι ο Αλμπέντο14.κό και αυτό είναι ο Καρ Χάνιζότηκε κάθε Σάβατο, στα 9 η ώρα προσπαθεί να μα λέει αυτά που μα αρέσουν ε. κύριε καλύπια συνεχίσετε. Αν άρεσε να αυτό στον κόσμο να το κοιτάξει γιατί ξέρεις, εγώ δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο αντιπροσωπε. Μα αν διαφέρει εγώ βλέπω ότι μαυρομήται εδώ στο ταμπλό και βλέπω πόσο ο κόσμο έχει μέσα για ποπου, οπότε έχει πάρα πολύ κόσμο. Οπότε δεν μπορεί να είναι μέσα για να μην του αρέσει, πρέπει να είναι μαζόχε. Μαζόχες δεν είναι, άρα προχωρά Είναι εδώ, χαίρομαι καταρχήν Που έτσι να κάνω και ένα σχόλιο τώρα Γιατί να μου τις άλλες ώρες τι κάνεις Χαίρομαι που έχω ανθρώπους που την ψάχνουν Ο Μιχάλης λέει Ο Απόλλων από διέλευση Στον Ήλιο της Ελλάδα στο Δεκέμβριο Σε ποια μοίρα είναι Είναι στις 0.49 Αμμμ Uh, ο Κάρλ uh, αν δεν κάνω λάθο, uh, Είχε πει ότι σύντομα θα χτυπήσει η Τουρκία Η Ρωσία και η Τουρκία θα διαμεληθεί Αυτό το πόλεμο εννοείται Κοιτάξτε να δει. Νομίζω καταρχήν ότι Οτιδήποτε γίνει Είναι αυτό που λένε οι Γερμανοί Το blitzgring uh, Ούτως ή άλλως Οι Ρώσοι τεχνολογικά Είναι κάτω 50 χρόνια του άλλους Δηλαδή περισσότερο είναι ακόμα με τα κόντια που ναι ε, όσον αφορά για τον Απόλλον Ο απόλλων θα μείνει εκεί πέρα και σε σημαντικά μεσοδιαστήματα της Ελλάδας Για τα επόμενα τουλάχιστον δύο χρόνια θα σας πω περισσότερα Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι έτσι που μας αγαπάνε και μας κοπιάρουνε Και δεν είναι ωραίο αυτό Ο Δρομέας λέει η πτώση της Αμερικής δεν μπορεί να γίνει με πάταγο Θα πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες καταστροφές ταυτόχρονα Μάλλον σταδιακά θα γίνει η φάση. Κοίταξε να δει. Είναι μια πολύ ωραία ε, ερώτηση αυτή. Η οποία έχει βάση ε, λόγω του ότι ο πλούτονα είναι στο 12ο και, διοργ... και μάλιστα και σε θέση ζωδιακή έξαρση. Κατά τη γνώμη μου, ε, γεγονό που δείχνει την αποδόμηση του όλου εγχειρήματο. Ε, Uh, η Winnie Pams λέει τα έργα που έκαναν οι Ρώσοι επιχειρηματίες Τα εγκατάλεξαν και έφυγαν από την Ελλάδα Θα ξαναέρθουν Κοίτα ξαναδείς ε, Επειδή τους Ρώσους τους έχω ζήσει uh, Πολύ κοντά Και όταν λέμε Ρώσους εννοούμε Ρώσους Δεν λέμε Γεουργιάνους, Ουκράνους και τέτοια Αμυγός Ρώσους uh, Δεν είναι από του άνθρωπους που εγκατάλειπουν ε. Μην έχετε τέτοιες... Ε... Ψευδεστήσεις Ιράν και Ισραήλ Θα έρθουν σε ένοπλη σύγκρουση Έως είναι κάτι το οποίο Δεν το έχω πολύ, πολύ ψάξει Δεν θέλω να λέω παπάρολε από αέρος Δρομέας Είσαι υπέρ της έξαρσης του πλούτονα Στον εγώ καιρό και όχι στον υδροχό Ναι είμαι υπέρ της έξαρσης Στον πλούτονα στον εγώ καιρό και όχι στον υδροχό Εβάν, Καλ τι σημαίνει ότι ο ήλιος και η δεσμοί του Τσίπρα ε, είναι στο γενέθλιο μεσοδιάστημα Άρη Κρόνου του χάρτη της μεταπολίτεσης καλό δεν το λες κοίταξε να δει ο Τσίπρας έχει έρθει να πλύνει μια πολύ σημαντική μπουγάδα αυτό είναι γεγονός ε, και αυτή τη σημαντική μπουγάδα Δυστυχώς δεν λύγει Πολύ πολύ εύκολα Το αντιλαμβάνεσαι ότι ε, Ο Τσίπρας είναι ένας πολιτικός Ο οποίος εντάξει όσο και έξυπνος να είναι Γιατί τον θεωρώ α, Ιδιαίτερα α, Έξυπνο Δεν έχει εμπειρία Και δυστυχώς η εμπειρία Δεν σπουδάζεται Δεν μεταδίδεται Επίσης Την επόμενη φορά Θα σας δείξω Είναι ένα σύστημα το οποίο το έχω Σε λειτουργία εδώ και αρκετά χρόνια Θα σας δείξω Το σημείο της ορθής κατανομής της Ενέργειας σε ένα χάρτη Και θα καταλάβετε τι ρόλο έχει Να παίξει ο Τσίπρα στην Ελλάδα Η Black Α, όχι, περίμενε, ένα λεπτό. Η PumpCute λέει αποφεύγεις να δώσεις στίγμα για την Κύπρο ή απλά σου διέφυγε το μήνυμά μου θα γίνει πόλεμος στην Κύπρο. Και να γίνει πόλεμος δεν πρόκειται να κρατήσει Αλλά κατά τη γνώμη μου α, αν θέλεις μια πλήρη και περιστατωμένη άποψη νομίζω μέχρι τις 22 δεκάτου θα τη λάβει εγγράφος. Mm. Ε, ο Δρομέας λέει ε, αν η έξαρση του να είναι απέναντι από το Δία Θα πρέπει να περιμένουμε την επίτευξη της ΟΚ. Okay. Ο Γιάννης λέει συμφωνώ. Καρλ, γενικά παιδιά ε, Θέλω να ξέρετε ότι η, η περίπτωση Τσίπρα Είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση Και είναι ιδιαίτερη περίπτωση γιατί ε, Είναι ο άνθρωπος ο οποίος σε αυτό που είχε πει και ο φίλος μου Θανάσης ο Ματσοτάς ότι είναι άνθρωπος του πεπρωμένου όσον αφορά για την Ελλάδα σαφέστατα είναι άνθρωπος του πεπρωμένου απλά α, εγώ θεωρώ ότι α, πρέπει να κάνει α, κινήσεις α, να βιώσει αυτά που είναι να βιώσει να αλλάξει λίγο το αυτά της Ελλάδας και σιγά σιγά να οδηγηθούμε εκεί που πρέπει να οδηγηθούμε έτσι κι αλλιώς αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι πρόβλημα μεγάλο και το πρόβλημα είναι κάτι το οποίο το είχαμε πει και είχαμε ακούσει και πάρα πολύ όμορφα λογάκια από κάποιες το πρόβλημα το μεγάλο Uh, δεν, uh, το πρόβλημα το μεγάλο δεν είναι η Ελλάδα η, το πρόβλημα πλέον το μεγάλο το έχουν οι, ο γαλλογερμανικός άξονας η Παμπ λέει τι παιδί μου και το 1974 ο πόλεμος δεν κράτησε πολύ αλλά είχαμε 33% κατάληψη από τους τρούκους 2.000 νεκρούς και 1.619 γνωμένους μάλλον πρέπει να είσαι από Κύπρο Ωστόσο θα πρέπει να ξέρεις ότι κάθε πράγμα ε, πρέπει να έχει και την ανάλογη πλανητική τουλάχιστον συγκυρία ε, Τότε είχαμε πολύ ελήθιους πολιτικούς πάνω κατά τη γνώμη μου μειοδότε αλλά βάσει περιπτώσει δεν μετράει και η γνώμη μου τόσο ε, αλλά ε, αυτή τη στιγμή ο Οργανισμός Ηνωμένων ο ΙΕ που λέμε ε, θυμίζει σκορποχώρη έχουν πάψει πάρα πολύ δορυφόροι να είναι υπό την επίρρεια των Αμερικάνων και πλέον τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά ο πλανήτη αρχίζει και αλλάζει λίγο οι ισορροπίε. Αυτό προσπαθήστε λίγο να καταλάβετε. Μου ζητήθηκε Love Bites. Ακολουθούν και τα υπόλοιπα αμέσω μετά. Νομίζω ότι περνάμε καλά. Τι αφιερώσει τι κάνουμε. Τα άλλα τα λέει ο μέγιστο εδώ, ο Καρλ Χάιν Ζότιγκερ. Ακούμε αλβέτοδεκατέσσερα.com κάθε μέρα και βεβαίω τα Σάβατο με τα αστρολογικά θέματα εδώ που μα απασχολούν. Μην χάσει την αυριανή εκπομπή των Αγνώστων Επισκεπτών ή στα Σεννέα με την ώρα που θα έχει δημιουργηθεί. Και συνεχίζουμε. Επιστρέψαμε εντελώ σε κλιματία, λέει ο Εύαν. Προφανώ μιλάει για τον πρόεδρο Αναστασιάδη. Ο Σνουκ κάμουν χέντλεϊν. Λίτσα θα μα βγάλει ο Τσίπρα από την κρίση. Ναι, αυτό τι ήταν, ξυπνάδα. Οκ okay. ε, Αθηνά, μετά την Τουρκία. Ε, α, με την Τουρκία τι γίνεται σε σχέση με. Μα, εντάξει, οι Τούρκοι εντάξει είναι γνωστέ κότε α πούμε. Κάνουν εκεί, εκεί που του παίρνει. Ε, θέλει, λίγο... <coughs> θέλει λίγο τσαγανό Ο Βόρρος Ζησμός μπήκε ήδη στην Παρθένο Τι πρέπει να περιμένει η γενιά 64-68 το τετράγωνο με τον Γιούπιτο τι θα φέρει <coughs> Ωραία <coughs> Καλή ερώτηση αυτή ε, Αγαπητε φίλε Αγαπητε φίλε την Black Lilith λέει Θυμηθείτε τι είχε πει η μπενάκι ε, Για παγκοσμιοποίηση Ναι Κοίταξε να ε, δεις Εντάξει παγκοσμιοποίηση Καλός ή κακός Υπάρχει υφίσταται Το θέμα είναι αν θα Ολοκληρωθεί Τώρα, όσον αφορά το τετράγωνο που μου είπε ο φίλο θα πρέπει οι άνθρωποι αυτοί α, να περιμένουν αλλαγή λίγο και στο κοινωνικό στάτους Αναλογα βέβαια με τον προσωπικό χάρτη, τι χτυπάει. Μπάκερ Πάμ είπε ότι δεν είπε τελικά. Θα κάνει προς πρώτη κατοικία ο Τσίπρα. Ε, δεν το πολύ βλέπω. Η Κατερίνα λέει συμφωνώ με την ερώτηση του Δρομέα να κάνεις ένα αφιέρωμα σε γενιάς παιδιά Η Ουράνια δεν έχει τόσο πολύ δυνατότητα επειδή είναι μαθηματικό σύστημα Δεν είναι κλασική δηλαδή να γράψουμε προβλέψεις Κάθε σε ευχαριστώ για Συμφωνείς με την άποψη του κορονάκι που υπόθηκε από την εκπομπή σου για πόλεμο του 2018-2019 Πάνω κάτω ναι αν προσέξει κάποιο θα δει ότι εκείνη την περίοδο ο ουρανός Απέξει κάπου εκεί μεταξύ δεύτερης και τρίτης μοίρα του Ταύρου Άρα σε θέση ε, πτώσης αφενός Και αφετέρου θα είναι σε μοίρα η οποία μιλάει για το τέτοια. Δηλαδή κάποιοι θα προσπαθήσουν να πάρουν Νταϊλίκη ε, κάποια πράγματα Και όπως έχει πει και Uh, ο Νεύτωνας Όπου υπάρχει μία Δράση Υπάρχει και μία ίση Αντιδράση uh, Εδώ Ο Ο Έος μου κάνει μία πολύ ωραία πάσα Και λέει Ο Χαντές από διέλευση Θα κάνει τετράγωνο με Απόλλον Τσίπρα Πως τον επηρεάζει ε, καταρχήν στην Ουράνια, δεν υπάρχει τετράγωνο σύνοδο, δεν μας ενδιαφέρει, 135 35, αρκεί να ανακουμπάται ε, ο πλανήτης, να σχηματίζει άξονα ή εξίσωση ε, σ, ε, με πολλαπλάσιο των 22 και 30. Αυτό όταν συμβεί, αν εφόσον συμβεί βεβαίως, δείχνει ε, τη γνώση ενός μυστικού δόγματος και μυστικές έρευνες οι οποίες στα αποτελέσματα βγαίνουν στην επιφάνεια ε, Είσαι λίγο κοντά στην αλήθεια θέλεις λίγο ψάξιμο περισσότερο ε, Ο Εύαν λέει στις πρώτες μοίρες του τάβρου και σύνοδο με κρόνο πλήτωνα στον εγώ καιρό Ναι Οκ ε, okay. Uh, νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να γίνει κατανοητό Ότι η κατάσταση στα πολιτικά περιπλέκεται Και περιπλέκεται με τέτοιο βάθος, σε τέτοιο μάλλον βαθμό Που ακόμα και πολλοί εμπειροί αναλυτές Λίγο θα τα βρουν σκούρα για να ξεκαθαρίσουν λίγο uh, Το τι ακριβώς παίζει Επίσης δεν θα ήθελα να τονίσω, γιατί το ξεχάσαμε δεν το είπαμε καθόλου κατά τη διάρκεια της εκπομπής ότι το επόμενο Σάββατο στις 31 του μήνα έχουμε σεμινάριο αστρολογίας κλασικής το τονίζω όπου καλό θα είναι ε, όσοι δηλώσουν συμμετοχή ε, Να είναι εδώ πέρα Γιατί Κόβουν θέσεις Από κάποιους άλλους Γιατί δεν έχουμε μια αίθουσα έχουμε, Δεν έχουμε το ΆΚΑ ε, Κόβουν θέσεις από κάποια όλοι άλλα καλή χωράνε, ναι, Όλοι καλή χωρά όμω. όμως Το χωράνε. θέμα είναι να μην είναι σαν στι Σε Ένα πάνος στον άλλο Εντάξει να ρίξουμε αλάτια της παστόσου Ο Γιάννης λέει Κάρλ δεν μας ολοκρίνωσε για το κούρεμα Αν θα γίνει και πότε περίπου Στο είπα ότι θα γίνει Γιάννη το κούρεμα ε, Η πρώτη εντύπωση που έχω Είναι προ τα τέλη του χρόνου Είχε πει λέει «Banger pumps για δεύτερο κόμμα Τη Χρυσή Αύγη προς το παρόν Δεν βγήκε ναι Έχεις δίκιο σε αυτό ε, αν προσέξεις λίγο είχαμε πει και για νοφίες δηλαδή ε, αν δηλαδή ψάξεις λιγάκι έτσι σου λέω λίγο για να προειδεαστείς ότι στη Λέσβο, δηλαδή στη Μητυλίνη ε, που πηγαίνανε και τους στείνανε όλους τους πολιτικούς η Χρυσή Αυγή πήρε μικρότερο ποσοστό από ό,τι πήρε, πήρε ε, από ό,τι πήρε στο γενικό σύνολο οπότε θα καταλάβεις ότι κάτι βρωμάει Βεβαίω ε, μα ενδιαφέρει και πότε γίνεται η, η, η έναρξη μια εκλογική διαδικασία. Και γι' αυτό όποτε με ρωτάτε τώρα για τι εκλογές του 2016, εάν και εφόσον θα έχουμε, κατά τη γνώμη μου που σα είπα είναι ότι θα έχουμε, θα πρέπει πλέον να, είμαστε, να δούμε πότε θα γίνει. Και τότε πάλι θα δώσουμε. Τα αποτελέσματα Η Σνούκου Μχέν Λίτσα είναι το όνομά μου. Okay, μου Η ερώτηση ήταν Αν ο Τσίπρας θα μας βγάλει από την κρίση Ή θα μας καταστρέψει τελείως Κοίταξε να δεις yeah. uh, Θα βάλει τις βάσεις για να βγει η χώρα από την κρίση uh, Νοθευμένες λέει Λίτσα είναι πάλι Συμβαίνουν αυτά Σε μια τέτοια χώρα Δρομέας, Κάρλι Λέσβος έχει κομμουνιστική παράδοση, το ποσοστό της χρυσή Αυγής δεν είναι τόσο παράξενο. Ε, ναι, ε, ήταν όμω και άλλα νησιά, δεν είναι μόνο η Λέσβος, όλο το Ανατολικό Αιγαίο είχαμε θέμα. Δεν μου λες ερωτικά θα πεις, με ρωτάνε. Τα παράτησες, πήγες στα πολιτικά και εντάξει, εγώ βάζω τραγούδια που μου ζητάνε, αλλά γουστάρουν αυτό το μοντ. Τι, τι κάνω, να του Άμα τους πάω από το Τζίπρα στο ερωτικό Έτσι, μα, αυτή είναι η εκπομπή Πάρτε λίγο από αυτό Πάρτε και λίγο από εκείνο Λοιπόν yeah. αυτό το τραγούδι που θα βάλουμε τώρα okay. Για πάρτι σου yeah. Με την έννοια ότι σε ακούει πάρα πολλοί κόσμος Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ Βέβαια είναι η ειδική αφιέρωση μακρινή Αυστραλία Που μου έζητηθεί και με όλη μας την αγάπη Το στέλνουμε Στην Αυστραλία από να αλλαφέντε 14 και ήταν κολπή του άστρου. Baby, είμαστε αφιερωμένο εξαιρετικά στην Αυστάλια το τραγούδι προηγήθηκε και για να κάνουμε και λίγο εδώ καμιά φυσιολογική δουλειά μπαύμα και τίποτα έχουμε βάλει άλλο ένα το οποίο το αφιερώνουμε στην Καλή Πολιτού Πειραιός και επανερχόμεθα Δημήτρη το τραγουδί είναι αυτό το συγκεκριμένο Τεράστια φωνή, ανεπανάληπτη. Δεν έχει βγει άλλη η ολόκληρη Αμερική. Μπάρμπαρα στρέζα, φουλ του αστρού, Εκάστου σαββάτου, ει Λοιπόν, να πω τα δικά μου τώρα εδώ. Σημειώσω το τηλέφωνο αυτό το οποίο θα ανέβηκε και αύριο στο site του σταθμού 6988-012839 για πληροφορίε και στο info: papá και 14com γιατί ήδη. Με παίρνουνε εμένα αγαπητέ Κάρολε άτομα και με ρωτάνε για το σεμινάριο το οποίο το δεύτερο θα γίνει στις 31 του μηνός Οκτωβρίου εις 6 η ώρα πληροφορίες λοιπόν στα τηλέφωνα που βλέπε, θα βλέπετε στο σταθμό, το site και το info.papakialbedo14. Ακόμα επαναλαμβάνω το καινούριο το οποίο θα αναρτηθεί αύριο 6988 012, 839. ενα αυτό Το άλλο είναι ότι για όποιους θέλουν πριβέ Ραντεβού και συζητήσει Ιδιαιτέρου κάλους θα λέγε Γιάννης Με το Γκάρλ Θα δέχεται Στο γιατρίο του που λέμε Κάθε Τετάρτη 3 με 9 Αυτό θα αναρτηθεί, θα ανακοινωθεί Όμως με ραντεβού για πριβέ Πολύ σκορμός θέλει προσωπικά του πράγματα να ακούει Στα ίδια τηλέφωνα για να λαμβάνατε τις πληροφορίες αυτές <coughs> Μη χάσετε αύριο τους άγνωστος επισκέπτες στις 9 η ώρα το βράδυ με τη γαϊδροφονάρα μου και τη Δευτέρα ξεκινάει ο αγαπητός σε όλους Άγγελος Βιαννίτης την εκπομπή του Dreamtime την οποία την περασμένη σεζόν την είχαμε 10 με 12 την Τετάρτη τώρα ξεκινάει 10 με 12 την Δευτέρα Λοιπόν, τα υπόλοιπα εγώ αύριο στην εκπομπή μου και πριν το τέλειο της εκπομπής συνεχίζεις Καρ Ωραία. Ε, φτάσαμε καταρχήν ε, στο chat ε, έχετε ξεφύγει λιγάκι ε, καταρχήν νιώθω πάρα πολύ ωραία και ένας λόγος που είμαι εδώ κάθε βράδυ Σαββάτου είναι γιατί έχουμε φτιάξει μια όμορφη παρέα, σαφέστατα η κριτική είναι καλοδεχούμενη ε, αρκεί να κινείται στα πλαίσια της λογικής ε, α, διαβάζω στο νιουζίν ότι ο Σόιμπλεμπα αναφέρει το Brexit ε, ε, ε, όσον αφορά για τα κόκκινα δάνεια ε, ε, ε, επίσης τι θέλω να προσέχουμε θέλω καταρχήν να προσέχουμε ότι <laughs> στην Αστρία Που την Τσίπρα θα στην συμπροτιμώτερα Τα ερωτικά Μάρθα Μάρθα μου Κοίταξε να δεις ε, Εμείς έχουμε άλλα γούστα εντάξει, Τα ξέρουμε Άλλοι έχουν άλλα γούστα Πρέπει να ικανοποιήσουμε από όλες τις πλευρές ε, Α επίσης Θέλω Αφού οδεύουμε προς το τέλος ε, Να Πω α, χρόνια πολλά σε όλους τους Δημήτριδες Που θα έχουν μεθαύρι Επειδή δεν θα έχω ραδιοφωνικό βήμα Τα λέω νωρίτερα ε, Δύο πολύ αγαπημένοι φίλοι που έχω Είναι Δημήτριδες ε, Ο ένας είναι στον Πειραιά Θα τα πούμε τηλεφωνικά Ο άλλος μου φύγε για Παρίσι γιατί Είναι κόσμο γυρισμένος Θα τα πούμε και με αυτόν τηλεφωνικά Και ας χρεωθούμε. Επίση να πω χρήκα πολλά στον κολλητό μου Τον Τιτάνομαι και στα τεράστια Γιαννούλη που έχει αύριο και ενέθλια Με αυτό το κάθαρμα θα τα πω Τηλεφωνικά πολλές φορές Έτσι κι αλλιώς ε... Από εκεί και πέρα Σιγά σιγά καταλαβαίνετε ότι Φτάνουμε στο τέλος Έχουμε να πιούμε και καμία μπυρίτσα Και μέχρι να το κόψουμε να πάμε προ τα πάνω είναι και λίγο απόσταση Ωστόσο θέλω να σε ευχαριστήσω Γιατί Κρατάτε Πολύ ωραία συντροφιά Νομίζω έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία παρέα Αλλά και α, Δίνετε τη δυνατότητα Και μέσα από την αγάπη σας Έχω βήμα Για να πω αυτά που πιστεύω Σιγά σιγά α, Θα φτιάξουμε και άλλα Σιγά σιγά θα φτιάξουμε και άλλα. Ε, θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Ε, τώρα που μπαίνουμε σιγά σιγά και στο Νοέμβριο, θα εντείνουμε τις προβλέψεις μας Και μην ξεχνάτε, ε, έχουμε ε, αστρολογικό Champions League 19-12. Σας το λέω από τώρα. Θα ξεκινήσουμε. Πού θα γίνει αυτό. Εδώ πέρα. Ραδιοφωνικό. Έτυ... Α, γιατί εγώ σου ετοιμάζω σε θέατρο. Με το έφερε λίγα εγώ. Όχι, ρε. Α. Έχω δύο θέατρα δικά μου, 500-700 θέσεων, δεν τα λέω, τα έχω πει. Και το ένα είναι κέντρο Αθήνα, το άλλο είναι πλατεία Αμερική και θα κάνουμε μεγάλε ομιλίε. Δηλαδή, άρα, εσύ μπορεί να κάνει με του φίλου σου μια αστρολογική βραδιά από τι 6 ώρα 7 μέχρι τι 12, εγώ θα, σου, θα την κάνουμε. Show rock, δηλαδή θα παίζουμε, ραδιοφωνική θα είναι, mm -hmm. ζωντανή. Δηλαδή θα παίζουν οι μουσικέ που παίζουμε mm -hmm. και θα μπαίνετε εσεί και θα Άρα. λέτε αυτά που θέλετε μαζί με την παρέα. Όπω ετοιμάζω εγώ και ομιλίε, θα κατέβει ο Αναβλάκης από τη Θεσσαλονίκη. το πράγματα. Λευτέρι τον Αργυρόπουλο χρειαζόμαστε. Ο Ελευθέρρη μα ακούει, ο Λευτέρης, και, αλλά επειδή είναι εκτό Αθηνών και, μένη και ψηλομακριά του έχω πει ότι το μικρόφωνο ανοιχτά όποτε βρεθεί στην Αθήνα. Και συνήθω έρκε τριήμερα. Οπότε Σάββατο θα τον καμπατζώσει και θα τον έχει εδώ και θα γίνει τη Πόπη. Θα πέσει το σύστημα. Ωραία. Εγώ αυτό που θέλω. Δηλαδή οι ελευθέρειε Αργυρόπουλου, λεξάριθμοι κτλ. και συναστρίε. Καρχάιζότοι και συναστρίες. θέλω να το δω. Αυτό θέλω να το ζήσω. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα είναι πολύ δυνατή αυτό. Θέλω Έτσι, να εκπομπή. το ζήσω. Ο, α, έχω μια πρόταση. Καλό λέει κάνε εκπομπή για του άξονε τη Ουράνια που αφορούν τη σεξουαλικότητα και τον έρωτα. Ah. Uh, αυτό είναι ωραίο Να δώσω και μια είδηση όμως είδε uh, από την άλλη εβδομάδα Τελειώνω uh, Όχι τελειώνω Έχω τελειώσει Είναι στα στάδια της διόρθωσης πλέον Γιατί uh, Λίγο στο γραπτό λόγο ευστερό uh, Βγαίνει βιβλίο Με ουράνιαν Μόνο για αισθηματικά Δηλαδή αισθηματικά, κοίηση, τα πάντα. Α, το πρώτο, τα πρώτα αντίτυπα θα τα φέρω εδώ πέρα, θα τα σπρώξουμε, θα δώσουμε και δύο βιβλιαράκια από αέρος δώρο. Ε βέβαια, θα κάνουμε ωραία πράγματα για φέτος, εγώ το υπόσχομαι γιατί βλέπω και στο τσάτι γίνεται. Αγαπητοί φίλοι να σου πω εδώ για όσους δεν ακούτε εμένα σε κομπές μου. Που βινόταν κάθε κριέ ενέα ο κάνω αλλαγέ φω 1988. Του Τσέρνομο Γκρούι, 30 χρόνια. Πρέπει λοιπόν, να μη πρέπει να Τώρα έχουμε το χώρο μα, ο οποίο είναι εναλλακτικό, λέμε από UFO μέχρι διατρο... δια... διατροφή, λέμε ιατρικά που έχουμε την τρίτη μια καταπληκτική εκπομπή σε 7 με 9. Come together και έχουμε ένα πολύ υψηλό επίπεδο ιατρικό επιτελείο το οποίο το φιλτράρω εγώ και είναι καθαρή γιατροί αυτοί. Διαβητολόγοι κλπ. Χειρούργοι υψηλού επίπεδου. Έχουμε καταπληκτικέ εκπομπές Λοιπόν και ενημερώνω τους φίλους Ότι η παρέμβασή μου εμένα στο χώρο της έρευνας στην Ελλάδα Ήτανε αυτή Να ροκάρουμε Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να πει στον άλλον πλάτον Αριστοτέλη θα φας γιαούρτι στην Ελλάδα Με τους μαλάκε που κυκλοφορούν ελεύθεροι Έτσι. Ποιο είναι το θέμα λοιπόν Όταν όμω βάζεις ροκές, μπλουζιές λιγάκι Και χιουμοράκι και περνάμε ευχάριστα Γίνεται αυτό που γίνεται εδώ και έχουμε απίστευτες ακροαματικούτες για web radio παγκοσμίω. Επίσης μια λοιπόν, πρόταση έτσι παρακαλώ. που θα ήθελα να κάνω έτσι από αέρος Νομίζω ότι ε, θα ήθελα πολύ εκτό από τον Λευτέρη τον Αργυρόπουλο Ό,τι θες Εχεινό, εγώ στο όχος ο τραπέζι λέγε. Α, να κάνουμε μια εκπομπή για την αρχαία Ελλάδα, εγώ να πω τα δικά μου ναι. Με τον τάλο το φουράκι, νομίζω θα είναι... Ο Τάλλο βγαίνει κάθε Πέμπτη, είναι ο γιο του φουράκι του Γιάννη, yeah. του γνωστού συγγραφέα ερευνητή που μα άφησε χρόνο στο 10. Βγαίνει κάθε Πέμπτη στι 8 η ώρα και την επόμενη Πέμπτη θα έχει για δεύτερη συνεχή συνέντευξη τηλεφωνικά τη Θεσσαλονίκη το Γιανουλάκι τον Παντελή. Και επειδή εγώ είμαι στα πράγματα πάρα πολλά χρόνια, εάν για όσου το λέω, για όσου δεν το έχουν ζήσει, πολλοί μπορεί να, να του έχει συμβεί. Κάνουμε ομιλίες σε θέατρα μια φορά στο τόσο και γίνεται 2.000 άτομα, 3.000 άτομα, γίνεται πόλεμος. Αλλά είναι απίστευτο. Δεν ακούγεται Κάρολε. Από τα καθίσματα κάτω αναπνοή. Ώρα. Όταν είναι ομιλητή απάνω και ταξιδεύουν όλοι μαζί του. Είναι άλλες εμπειρίες αντιζήσεις εφέτος. Έχουμε δύο μεγάλα θέατρα, 500 θέσεων και άνω και θα κάνουμε βραδιές καταπληκτικές. Εγώ καταρχήν θα ήθελα να σε ευχαριστήσω έτσι για την αμέριστη συμπαράσταση που δείχνεται τόσο προς το πρόσωπό μου όσο προς το σταθμό που με φιλοξενεί αλλά και στην εκπομπή γενικότερα. Η στάσεις σα αλλά και ο κόσμος που μαζεύεται είναι συγκινητικός, δηλαδή νομίζω ότι... Δεν υπάρχει αυτό, δεν υπάρχει το είδες, στο σε... Το ζεις από πέρυσι σε, Από, ε, από ε, την δω Αυστραλία δω, μέχρι, ε, τη μέχρι τη Βοστόνια Πάνω από τη Βραζιλία μέχρι το Περού Και μιλάμε για την Ελλάδα Έχουμε 70 κράτη μέσα αγαπητοί φίλοι Το λέμε να το ακούμε όλοι παρέα Είμαστε μια μεγάλη παρέα αντερνετική ε, Τον Αλμπέντο τον ακούνε 70 κράτη Από όλο τον κόσμο Και έχει τάση ε, αυτοκτονικής ανόδου Ωραία, ωστόσο Για να δώσω και μια ραδιοφωνική Uh, έτσι η Δισούλα και για να μην περιμένει ο κόσμος Τετάρτη, Πέμπτη πότε η τον Μουτζουνάρα μου θα βγάλει θέμα ε, την επόμενη, Το επόμενο Σαββατό είπαμε ότι έχουμε σεμινάριο Μετά όμως το σεμινάριο κατά, που θα έχουμε την εκπομπή θα προσπαθήσω να φέρω ένα φίλο να κάνουμε συζήτηση πολύ ωραία. Να τον φέρει στο σεμινάριο να εσταθεί ο άνθρωπος ωραία. θα κάνει και ψύχρα. Η θεματολογία όμως θα είναι πολιτικές εξελίξεις για τα κόμματα. Θα πιάσουμε ένα-ένα κόμμα και θα το ξετινάξουμε. Από αέρος και σεμιναριού. Από αέρος. Από αέρος. Λοιπόν, το τραγούδι που βάζω είναι αφιερώμενο σε αυτού που μου το ζήτησαν. Aerosmith. Για Θεσσαλονίκη και για άλλες πόλεις που μας έχει ζητηθεί Λέω από Αέρος το εξή. Εάν υπάρχουν παρέες εναλλακτικές που γουστάρουν Δεν τελειώσαμε ακόμα Να μαζευτείτε Τηλέφωνα εδώ να συνοηθούμε Και πρέπει να καλύψετε τα έξοδα Αυτού που θα ανέβει επάνω να σας ε, κάνει την ομιλία την οποιαδήποτε Δεν είναι πολλά Υπάρχουν σύλλογοι και που τέτοιες ξέρω πολλές, υπό αυτή την προϋπόθεση να βάλει ο άλλος αντζέπτο από Εσσαλονίκης, στα Αγιάννα που μας έχει ζητηθεί στη Λάρισα ή στην Κρήτη είναι λίγο διφυσίλ όπως θα λέγει και ο Όμηρος Το τραγούδι είναι αφιερωμένο μου έχει ζητήθει η Ερόσμηθ you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment. με αυτή την κομματάρα φτάσαμε στο τέλος σιγά σιγά ε, βλέπω παράπονα μέσα στο chat και λέω στους φίλους εδώ από αέρος όποτε γουστάρατε, πέστε μου από Δευτέρα ποια μέρα θέλετε και σας βολεύει να βάλω σε επανάληψη την συγκεκριμένη εκπομπή τη σημερινή εννοώ ε, λείπουν κάποιες εκπομπές του Καρλ από το site εκεί που έχει το banner. Φάιλς, φάκελοι δηλαδή και δικέ μου 7-8 είναι λίγο χρονοβόρο η διαδικασία και πρέπει να τι ανεβάσει ο χιονισμένος. Θα ανέβουνε αλλά δεν έχω πρόβλημα να τις παίζω σε επανάληψη όποτε σας βολτεύει. Πεςτε μου και τώρα στο chat στον αέρα είμαστε δεν έχουμε πρόβλημα να παίξουμε τη συγκεκριμένη εκπομπή σε μία ε, από τις επόμενες μέρες. Λοιπόν, επαναλαμβάνω για να κλείσει ο Καλ και να πει την καλή νύχτα του. 6, 9, 8, 8 012 839 και info.papakialbent14.com για πληροφορίε για τα σεμινάρια του ΚΑΛ που είναι στι 31 του μηνό στι 6 ώρα το απόγευμα, ημέρα Σάββατο εννοείται. Για τι πριβέ ε, καταστάσει που θέλει να κάνει στου φίλου του και τι φίλε του κάθε Τετάρτη από 3 έω 9 θα παίρνετε σε αυτά τηλέφωνα και στο email για να σα κάνει τα ραντεβού του. Ετοιμάζεται μια καινούρια εκπομπή η οποία θα ξεκινήσει προ το τέλο του μήνα. Εναλλακτική θα τα πούμε σε λίγε μέρε και από την εκπομπή τη δική μου. Και μια ειδική εκπομπή που θα κάνουμε παρουσιάσει βιβλίων των ανθρώπων που εδώ συνασ... συνεισφέρουν με την ψυχή του και με την παρουσία του σε εκπομπέ, είτε ω παραγωγή είτε ω καλεσμένοι. Αύριο, άγνωστοι επισκέπτε ο κύριο Διαμαντέρα και ο κύριο Χάχαλη Αλέξανδρος Μπείτε στο YouTube για να τον ανακαλύψετε και για να πιστοποιήσω και αυτά που λέει περί αστρολογίας σε διάφορα προχωρημένα ο Καρλ, ο τεράστιος αστροφυσικός φίλος μου από τη δεκαετία του 80, Καρλ όχι Κάρλ Ζόντιγκερ Πολ, μπερδευτικά Πολ Λαβιολέτ μπορείτε να μπείτε να τον βρείτε και στο site του aetheric.com έχει ένα βιβλίο καταπληκτικό μεγάλο το έχω δώσει τη φίλη μα στον Πυραιά, ξέρει πια και θα μα το φέρει ε, είναι πάρα πολύ μεγάλο βιβλίο Τον έχουν λίγο συναπόξω το κυκλώμα Διότι είναι ελληνοκεντρικός Η μάνα του είναι ελληνίδα Ο πατέρας του είναι βέλγο-αμερικανός Και αναφέρει μέσα Τα ζωδιακά του συμπάντως Μέχρι και για κάρτε ταρό έχει Και λέει πολύ προχωρημένα πράγματα Και είναι αστροφυσικός τεράστιο Τον έχουμε βγάλει και στην τηλεόραση και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Λοιπόν Αυτά, η προσεπίρωση είναι αυτόν που λέει με πολύ χιούμορ και με πολύ καλή διάθεση και απλοποιημένα κάθε Σάββατο, ο Καρλ. Από μένα μια μεγάλη καλή αύριο βράδυ, 9 ώρα, άγνωστοι επισκέπτες. Και από μένα μια μεγάλη καλή νύχτα, σας ευχαριστώ α, για την υπέροχη συντροφιά που μου κρατήσατε. Ελπίζω να σας κράτησα και εγώ. Πολλοί που ρωτάτε την εκπομπή θα την πάρω στις και οπότε... Αν προλάβω σήμερα πρώτα ο Θεός θα τη σηκώσω εγώ στο blog Ωραία και εγώ θα βρω από Δευτέρα να αναρτήσω κάποια μέρα που βολεύει όλους Έτσι. Γιατί ακούνε και άλλα ημισφαίρια Ωραία <coughs> και σαν είμαστε σε επαφή ε, Ο Bunker Bounce που λέει θα χάσει το μετρό Τώρα το μετρό και το μετρό χάσαμε και το μετρό Δεν χανείς Παρασκευή Σάββατο είναι μες τις 2 ναι, εντάξει, το πήμα. θα φύγω το βιβλίο του Κάρ θα το πάρετε από εδώ Κάντε υπομονή μια βδομάδα δεκα μέρες Σας ευχαριστώ Όλα πολύ Όλα τα βιβλία που εδώ τα παίρνετε Καλό βράδυ Να είστε καλά άπαντες